Ο Αλέξανδρος μάρπαξε από το χέρι. Δεν έπρεπε να βγάλουμε τσιμουδιά. Θα ήταν ατιμωτικό. Σύμφωνο. Το πνίξιμο είναι πιο αξιοπρεπές. Βούλωστο. Καθίσαμε σιωπηλή κουνώντας τα πόδια μας απαλά στο νερό για να κρατηθούμε στην επιφάνεια, ενώ η λέμβος χτένιζε την περιοχή. Έψεχνε να βρει άλλα σκάφη που μπορεί να ήταν κατασκουπευτικά. Τελικά έκανε στροφή και απομακρύνθηκε. Είμαστε μόνοι κάτω από τα στέρια. Η θάλασσα μπορεί να φαίνεται απέραντη από το κατάστρωμα ενός πλοίου, από μια πιθαμή ύψος από την επιφάνειά της, ωστόσο. Φαίνεται ακόμα πιο απέραντη. Σε ποια άκτη θα κατευθυνθούμε. Ο Αλέξανδρος μου έριξε μια ματιά, σαν να είχα χάσει τα λογικά μου. Φυσικά μπροστά. Είχα την αίσθηση πως κολυμπούσαμε ώρες ολόκληρες. Η ακτή δεν είχε πλησιάσει ούτε όσο είναι το μήκος ενός κονταριού. Και αν το ρεύμα είναι εναντίον μας, εμένα μου φαίνεται πως κολλήσαμε στο ίδιο μέρος, διότι πάμε πάλι πίσω. «Είμαστε πιο κοντά», επέμεινε ο Αλέξανδρος. «Τα μάτια σου πρέπει να είναι καλύτερα από τα δικά μου. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο» μόνο να κολυμπάμε και να προσευχόμαστε. Ποια θελάσσια τέρατα! Τριγυρνούσανε τώρα από κάτω μας, έτοιμα να τυλίξουν τα πόδια μας στις τρομέρες κουλούρες τους ή να μας τα κόψουν από τα γόνετα. Άκουσα τον Αλέξανδρο να καταπίνει νερό, πολεμώντας μια αναστηματική κρίση. Ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Τα μάτια μας κολούσαν από το αλάτι. Τα χέρια μας τα νιώθαμε σαν μολύβι. «Πες μου μια ιστορία», είπε ο Αλέξανδρος. «Για μια στιγμή φοβήθηκα πως τρελάθηκε. Για να πάρουμε θάρρος. Για να κρατήσουμε ξύπνιο το πνεύμα μας. Πες μου μια ιστορία». Απήγγυλα μερικούς στίχους από την Ιλιάδα που μας είχε αναγκάσει να μάθουμε απ' έξω το δεύτερο καλοκαίρι μας στα βουνά. Δεν τηρούσα το εξάμετρο, αλλά ο Αλέξανδρος δεν νοιαζόταν. ότι οι λέξεις... Τον δυνάμωναν πολύ. Ο δυναίκης λέει ότι ο νους είναι ένα σπίτι με πολλά δωμάτια. Είπε, υπάρχουν δωμάτια, όπου δεν πρέπει να μπαίνει κανείς. Και να προβλέψει το θάνατο κάποιου είναι ένα από αυτά τα δωμάτια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας, ούτε καν να το σκεφτεί. Μου είπε να συνεχίσω επιλέγοντας μόνο στίχους που είχαν σχέσει με την Ανδρία. Είπε ότι δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να σκεφτούμε την αποτυχία. Νομίζω ότι θεοί μας έριξαν εδώ επίτηδες για να μας διδάξουν για αυτά τα δωμάτια. Συνεχίσαμε να κολυμπάμε. Ο Ρίωνας ο κυνηγός θεκόταν ακριβώς από πάνω μας όταν αρχίσαμε. Τώρα το τόξο του κατέβαινε. Είχε κάνει το μισό δρόμο στον ουρανό. Η ακτή παρέμενε πάντα το ίδιο μακρινή. «Ξέρεις την αγάθη, την αδελφή του Αρίστον», ρώτησε ξεκάρφωτα ο Αλέξανδρος. Θα την παντρευτώ. Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτό. Σεγχαρητήρια. Σε Νομίζεις ότι αστειεύομαι; Όμως οι σκέψεις μου όλους εκείνοι τριγυρνούν όλες αυτές τις ώρες. Καλώς πάντων, όση ώρα είμαστε εδώ. Σοβαρολογούσε. Πιστεύεις ότι θα με θέλει? Φαινόταν εντελώς λογικό να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα στη μέση του πελάγους. Σε να μην έτρεχε τίποτε. Η οικογένειά σου είναι ανώτερη από τη δική της. Αν ο πατέρα σου τη ζητήσει, ο δικός της θα πει τον «Ε, Δεν τη θέλω με αυτό τον τρόπο. Την έχεις δει. Πες μου την αλήθεια. Θα με θέλει. Το σκέφτηκα. Σου έφτιαξε εκείνο το φυλαχτό. Τα μάτια της δεν ξεκολάνε από πάνω σου όταν τραγουδάς. Έρχεται στο μεγάλο γύρο με τις αδελφές της όταν τρέχεις. Κάνει πως γυμνάζεται, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να βλέπει εσένα. Τα λόγια μου άρεσαν πολύ στον Αλέξανδρο. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Ας κολυμπήσουμε 20 λεπτά όσο πιο δυνατά μπορούμε, να δούμε πόσο μακριά θα πάμε. Όταν το καταφέραμε την πρώτη φορά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε πάλι. «Αγαπάς κι εσύ μια κοπέλα, έτσι δεν είναι» ρώτησε ο Αλέξανδρος, καθώς κολυμπούσαμε. Από την πόλη σου, το κορίτσι με το οποίο έζησες επάνω στα βουνά, την εξαδέλφη σου που πήγε στην Αθήνα. Είπα πω ήταν αδύνατο να τα ξέρει όλα αυτά. Εκείνος γέλασε. Ξέρω τα πάντα. Τα άκουσα από τα κορίτσια και τους γιδοβοσκούς, αλλά και από τον ήλιο το φίλο σου. το δέκτονα. Είπε ότι ήθελε να μάθει περισσότερα γι' αυτό το κορίτσι από το μέρη σου. Του είπε ότι δεν θα του έλεγα. Μπορώ να σε βοηθήσω να τη δεις. Ο θείος του πατέρα μου είναι πρόξενος στην Αθήνα. Μπορεί να τη βρει και να τη φέρει στην πόλη αν θες. Τα κύματα είχαν γίνει μεγαλύτερα τώρα. Ένας παγωμένος αέρας είχε σηκωθεί. Εμείς συνεχίζαμε να κολυμπάμε προς το πουθενά. Βοήθησα τον Αλέξανδρό όταν τον έπιασε πάλι κρίση. Έβαλε το δάχτυλο όταν έμεσα στα δόντια του και το δάγκωσε μέχρι που έβγαλε αίμα. Πόνος φαινόταν να τον δυναμώνει. Ο δυναίκης λέει ότι οι πολεμιστές που πάνε στη μάχη πρέπει να μιλούν σταθερά και ήρεμα ο ένας τον άλλο. Κάθε άντρας να εμφαρίνει τον σύντροφό του. Πρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα Χίωνη. Ο νους παίζει πολλά παράξενα παιχνίδια σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω η ώρα μιλούσα δυνατά στον Αλέξανδρο. Τις ώρες που ακολούθησαν. Πόσο απλά κολύμπησα μπροστά στις μνήμεις στον αφθαλμό καθώς αγωνιζόμαστε συνεχώς να φτάσουμε στην ακτή που αρνιόταν να πλησιάσει. Θυμάμαι ότι του μίλησα για το βρίαξη. Αν η γνώμη μου για τον Όμηρο ήτανε μεγαλύτερη, θα επενούσα καλύτερα αυτό το δύσμυρο άντρα που ήταν αόματος, σαν τον ποιητή και της φοντρή του θέληση, ώστε εγώ και οι εξαδέλφοι μου να μην αγαλώσουμε σαν άγροι και μέσα στα βουνά. «Αυτός ο άντρας ήταν ο προστάτης σου», είπε σοβαρά ο Αλέξανδρος. «Όπως είναι ο διηναίκης για μένα». Είπε ότι θα ήθελε να μάθει περισσότερα. «Πώς είναι να χάνεις τον πατέρα και τη μητέρα σου, να βλέπεις την πόλη σου να καίγεται, πόσο καιρό μείνατε στα βουνά, εσύ και οι εξαδέλφοι σου, πώς βρίσκατε τροφή και πώς προστατεύατε τον εαυτό σας από τα στοιχεία της φύσης και τα άγρια θηρία». Κομπιάζοντας και ξέρω καταπίνοντας, το είπαν όλα. «Το δεύτερο καλοκαίρι μας, στα βουνά, οι δύο μάχοι κι και εγώ είχαμε γίνει τόσο καλή κυνηγή, που όχι μόνο δεν χρειαζόταν να κατέβουμε στην πόλη ή σε κάποιο υποστατικό, αλλά ούτε που το θέλαμε πια. Είμαστε ευτυχισμένοι στα βουνά. Τα σώματά μας αναπτύσσονταν. Είχαμε κρέας όχι μόνο μία ή δύο φορές το μήνα, ή σε περίπτωση κάποιες γιορτές όπως τα σπίτια των πατέρων μας, αλλά κάθε μέρα με κάθε φαγητό. Είχαμε βρει σκύλους. Αυτό ήταν το μυστικό μας. Δυο κουτεβάκια για την ακρίβεια, αφημένα στη μοίρα τους. Ήταν αρκαδικά τσοπανόσκυλα. Και όταν τα ανακαλύψαμε, είχαν τα ματάκια τους ακόμα κλειστά και έτρεμαν από το κρύο. Τα είχε εγκαταλείψει η μητέρα τους που τα είχε γεννήσει πριν την ώρα της μέσα στο καταχήμωνο. Τα βγάλαμε το ένα ευτυχία και το άλλο τυχερό. Και πράγματι ήταν. Την άνοιξη έτρεχαν ήδη και τα δυο και το καλοκαίρι το ένστικτό τους τα έκανε κυνηγούς με αυτούς τους σκύλους οι μέρες της μας πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Μπορούσαμε να κυνηγήσουμε και να σκοτώσουμε οτιδήποτε ανάσαινε. Μπορούσαμε να κοιμόμαστε και με τα δύο μάτια κλειστά, σίγουροι ότι τίποτε δεν θα μας έπιανε στον ύπνο. Είμαστε τόσο και τα πληκτική ομάδα, οι δύο μάχοι, εγώ και τα κυνηγόσκυλα που αφήναμε να μας ξεφύγουν πολλές ευκαιρίες. Πιάναμε τα ζωάκια. Για να παίξουμε και μετά τα αφήναμε να φύγουν με την ευλογία των θεών. Και να με κάτι τσιμπούσια. Σαν να είμαστε άρχοντες. Βλέπαμε τους αγρότες που πιδροκοπούσανε στην κοιλάδα και τους γιντοβοσκούς που κόπιαζαν σκληρά στα υψώματα και τους λυπόμαστε. Ο Βρίαξης άρχισε να φοβάται για μας. Σιγά σιγά γινόμαστε αγροί, απόλυδες. Παλιά τα βράδια. Ο Βρίαξης απίγγελε όμηρο και μας ζητούσε σαν παιχνίδι. Να του πούμε όσους τείχους μπορούσαμε χωρίς κανένα λάθος. Τώρα αυτή η άσκηση ήταν θέμα ζωής και θανάτου για εκείνον. Εξασθενούσε όλο και πιο πολύ. Όλοι το ξέραμε. Δεν θα ήταν για πολύ ακόμα μαζί μας. Ό,τι γνώριζε έπρεπε να μας το μάθει. Όμηρος ήταν το σχολείο μας. Η Ιλιάδα και Οδύσσεια, τα κείμενα των μαθημάτων μας... Ο Βρίαξης μας επαναλάμβανε συνεχώς τους τείχους που αναφέρονταν στην επιστροφή του Οδυσσέα, τότε που και αγνώριστος αυτός ο βασιλιάς της Ιθάκης, ο ήρωας της Τροίας, αναζήτα καταφύγιο στην καλύβα του Εύμεου, του Χειροβουσκού. Αν και ο Εύμεος δεν έχει ιδέα ότι ο ξένος στη θύρα του είναι ο αληθινός βασιλιάς του και νομίζει ότι πρόκειται για άλλον ένα απόλυδα ζητιάνου, από σεβασμό στο δία που προστατεύει τους οδηπόρους, Καλείται ονταξιδευτή ευγενικά να μπει μέσα και μοιράζεται μαζί του το ταπεινόφαΐ του. Αυτό σημαίνει ταπεινοφροσύνη, φιλοξενία, καλοσύνη προς τον ξένο. Έπρεπε να ποτιστούμε από αυτά, να μουλιάσουμε μέχρι το κόκαλο. Ο Βρύ Αξής μας δίδασκε συνέχεια τη συμπόνια και την αρετή που είδε να εγκαταλείπουν μέρα με τη μέρα τις καρδιές μας που είχαν σκληρίνει πάνω στα βουνά. Μα έβαζε να επαγγέλνουμε τους τείχους προς το τέλος της ηλιάδας τότε που ο πρίαμος της Τρίας μπροστά στον Αχιλλέα, και φυλάει και το χέρι του ανθρώπου που σκότωσε τους γιους του, συμπεριλαμβανομένου και του πιο αντριωμένου και πλέον προς φίλους αυτών, του Έκτορα, του Ήρωα και προστάτη του Ήλιου. Μετά ο Βρίαξης μα έψινε πάνω σε αυτό. Τι θα κάναμε αν είμαστε ο Αχιλέας, αν είμαστε ο Πρίαμος. Ήταν η πράξη του κάθε ανδρό σωστή και ευσεβής στα μάτια των θεών. Έπρεπε να έχουμε μια πόλη, δήλωσε ο χωρίς Χωρί πόλη δεν είμαστε καλύτεροι από τα άγρια ζώα που κυνηγούσαμε και σκοτώναμε. Αθήνα. Εκεί, επέμενε ο Δρίαξης, έπρεπε να πάμε ίδιο μάχη κι εγώ. Η πόλη της Αθήνας ήταν η μόνη πραγματικά ανοιχτή πόλη της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες ελευθερίες και η πιο πολιτισμένη, η αγάπη για τη σοφία. Η φιλοσοφία έχερε στην Αθήνα μεγαλύτερης εκτίμησης από κάθε άλλη επιδίωξη, καλλιεργούσαν και τιμούσαν τον νου και τον ενίσχυαν με υψηλής ποιότητας θέατρο, μουσική ποιήση, αρχιτεκτονική και καλές τέχνες. Αλλά και στην πρακτική του πολέμου οι Αθηναίοι δεν ήταν κατώτεροι από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Οι πρόσφυγες ήταν καλοδεχούμενοι στην Αθήνα. Ένα δυνατό σαν εμένα. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με το εμπόριο. Να μπει μαθητευόμενο σε κάποιο μαγαζί. Οι Αθηναίοι εξάλλου είχαν στόλο. Ακόμα και με τα σακατεμένα μου χέρια θα μπορούσα να τραβήξω κουπί. Με την επιδεξιότητα που είχα στο τόξο. Θα μπορούσε να γίνω τοξότης. Ένας ναυτικός τοξότης. Να διακριθώ στον πόλεμο και να εκμεταλλευθώ αυτή την υπηρεσία για να βελτιώσω τη θέση μου. Αλλά και οι δύο μάχοι στην Αθήνα έπρεπε να πάει. Μια ναι, ήταν γεννημένη ελεύθερη. Ήξερε να μιλάω ωραία. Είχε τρόπους και έτσι όμορφη που ήταν θα μπορούσε να μπει στην υπηρεσία κάποιου αξιοσέβαστου οίκου και να προσελκύσει πολλούς θαυμαστές. Είχε τη σωστή ηλικία για να παντρευτεί. Ήταν βέβαια πέρα από κάθε φαντασία ότι θα μπορούσε να μνηστευτεί έναν πολίτη. Αλλά ακόμη και ο σύζυγος ενός μέτικού, ενός ξένου κατοίκου της πόλης, θα μπορούσε να με προστατέψει και να με βοηθήσει να βρω μια αναπασχόληση. Και θα είχαμε ο ένας τον άλλο. Καθώς οι δυνάμεις του βρίαξης λιγότευαν με το πέρασμα των εβδομάδων, η πεποίθησή του ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε τη θέση του σε αυτά τα θέματα μεγάλωνε, μας έβαλε να ορκιστούμε πως όταν ερχόταν η ώρα του. Θα κατεβαίναμε από τα βουνά και θα πηγαίναμε στην Αττική, στην πόλη της Αθήνας. Τον Οκτώβριο της δεύτερης χρονιάς, οι δύο μάχοι και εγώ, αν και κυνηγούσαμε μια ολόκληρη ημέρα μέσα στην παγωνιά, δεν καταφέραμε να σκοτώσουμε τίποτε. Επιστρέφαμε στον καταβλισμό γκρινιάζοντας ο ένας τον άλλο. Ξέραμε ότι μας περίμενε ένας φτωχικός χυλός από χορταρικά ως πλύον και φασόλια του βουνού και το χειρότερο, η θέα του βρ Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν όλο και πιο δυνηρό για μα, να τον ευλέπουμε να καταπέφτει και να κάνουμε πω δεν έτρεχε τίποτε. Αυτό δεν χρειαζόταν κρέα. Είδαμε τον καπνό και τα σκυλιά πανέβαιναν, το βουνό. Κάτι που του άρεσε πολύ να κάνουν. Έτρεχαν στο φίλο του να δεχτούν το χάδι και το καλωσόρισμά του στο φτωχικό του. Στη στροφή, κάτω από τον καταβλισμό, ακούσαμε τα γαβγισματά του. Όχι τι συνηθισμένε παιχνιδιάρικε διαπεραστικέ φωνέ. Το γαυγισμά του ήταν πιο έντονο πιο επίμονο. Σε μια στιγμή φάνηκε ο τυχερός και το πόδι απ' πάνω. Οι δυομάχη με κοίταξε. Ξέραμε και οι δυο τι είχε συμβεί. Μας πήρε μια ώρα να ετοιμάσουμε την πυρά του βρίαξη. Όταν το κοκαλιάρικο σημαδεμένο από τη σκλαβιά κορμί του ξάπλωσε τελικά, μέσα στις εξαγνιστικές φλόγες άναψε ένα βέλος αλυμένο με κατράμι, ακριβώς πάνω από την καρδιά του, και το άφησα να πετάξει με όλη μου τη δύναμη. Το βέλος φλεγόμενο διέγραψε μια καμπύλη σαν της και έπεσε στη σκοτεινή κοιλάδα. Έπειτα, ο γερίνιος νέστορας που όμοιο του δεν είχε σε σοφία ανάμεσα στους αιχαιούς, με την πλούσια ακόμη, έγιρε πλήρησε τον και έκλεισε τα μάτια. Λες και κοιμόταν, χτυπημένος από τις άρτεμις, τις απαλές σαΐτες. «Δεκα αυγές αργότερα». Οι δυο μάχοι και εγώ στεκόμαστε στο Τρίστρατο, στα σύνορα τη Αττική με τα Μέγαρα, όπου ο δρόμο για την Αθήνα στρίβει ανατολικά, η ιερά οδό πηγαίνει προ του δελφού, ενώ ο δυτικό και νοτιοδυτικό οδηγεί στον Ισθμό και στην Πελοπόνισσο. Σίγουρα αποτελούσαμε το πιο άγριο ζευγάρι κουρελιάριδων, είμαστε ξυπόλοιποι με τα πρόσωπα να ψωκοκινισμένα από τον ίδιο και με τα μακριά μαλλιά μαστιασμένα, πίσω αλόγω Και οι δυο κουβαλούσαμε εγχειρίδια και τόξα ενώ τα σκυλιά περπατούσαν δίπλα μας κυφτά. Το ίδιο άθλια και αδύνατα με τα αφεντικά τους. Η κυκλοφορία ήταν μεγάλη στο τρίστρατο. Άμαξες που είχαν ξεκινήσει πριν φρέξει. Μεγάλα κάρα με διάφορα προϊόντα. Άνθρωποι που μετέφεραν καψόξυλα. Αγοροτόπεδα που κατευθύνονταν στην αγορά με τα τυριά, τα αυγά και τους άκους με τα κρεμμύδια, όπως ακριβώς εγώ και οι δύο μάχοι εκείνο το πρωινό, που άρχισαν όλα στον αστακό. Πόσο μακρινά μου φαίνονταν όλα αυτά. Κι όμως, είχαν περάσει μόνο δυο χειμώνες σύμφωνα με το ημερολόγιο. Σταματήσαμε στο σταυροδρόμι και ρωτήσαμε ποια κατεύθυνση έπρεπε να πάρουμε για την Αθήνα. «Να», μας έδειξε ένα ζευγολάτης. «Ο δρόμος για την Αθήνα είναι από εδώ. Δυο ώρες μακριά μόνο». Οι εξαδέλφοι μου κι εγώ ελάχιστα μιλήσαμε όλη τη βδομάδα που κράτησε η πεζοπορία μας από τα βουνά. Κάναμε σκέψεις για τις πόλεις και πώς θα ήταν η νέα μας ζωή. Παρατηρούσα πώς την κοίταζαν οι άλλοι ταξιδιώτες που μας προσπερνούσαν στη δημοσιά. Είχε μεγάλη ανάγκη να νιώθει η γυναίκα. Θέλω μωρά, είπε ξαφνικά την τελευταία μέρα καθώς βαδίζαμε. Θέλω ένα σύζυγο, να τον ενιάζομαι και να νοιάζεται για μένα. Θέλω ένα σπίτι. Δεν με νοιάζει αν είναι ταπεινό. Απλώς θέλω ένα μέρος όπου να μπορώ να φτιάξω ένα μικρό κήπο, να βάλω λουλούδια στο περβάζι και να το κάνω όμορφο για τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Με αυτό τον τρόπο μου έδειχνε την καλοσύνη της. Κρατώ σε μια απόσταση εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσω να το χωνέψω. Καταλαβαίνει Χίωνη. Καταλάβαινα. Ποιο σκύλο θέλεις. Μη μου θυμώνει. «Απλώς προσπαθώ να σου πω πώς έχουν τα πράγματα και πώς πρέπει να είναι. Αποφασίσαμε εκείνη να πάρει το τύχερό. και εγώ να κρατήσω την ευτυχία». «Μπορούμε να μείνουμε μαζί στην πόλη», είπε τη σκέψη τη δυνατά καθώς προχωρούσαμε. «Θα λέμε στον κόσμο ότι είμαστε αδελφός και αδελφή». «Αλλά καταλαβαίνω, Χίωνη, αν βρω έναν τίμιο άντρα, κάποιον που θα μου φέρνετε με σεβασμό, καταλαβαίνω». Μπορείς να πάψεις τώρα. Δύο μέρες αργότερα μια αριστοκράτησα των Αθηνών μας προσπέρασε στη δημοσιά. Και εξίδευε μάμαξα μαζί με το σύζυγό της και μερικούς φίλους και υπηρέτες. Εκείνη η κυρά ξαφνιάστηκε βλέποντας το άγριο εκείνο κορίτσι, τη διομάχη. Και απέμενε να βάλει τις υπηρετριές της να την πλύνουν, να την αλείψουν με λάδι και να της φτιάξουν τα μαλλιά. Ήθελε να κάνει το ίδιο και σε μένα, αλλά δεν τους άφησα να με πλησιάσουν. Η παρέα σταμάτησε σε ένα σκιερό ποταμάκι και διασκέδαζε με γλυκά και κρασί, ενώ οι πυρετρίες πήραν τη δύο για να την καλοποιήσουν. Όταν εμφανίστηκε η εξαδέλφη μου, δεν την αναγνώρισα. Η Αθηναία κυρά στεκόταν δίπλα της γεμάτη χαρά. Δεν σταμάτησε να πενέυει τις χάρες της διομάχης και να προβλέπει ότι η εκτυφλωτική ομορφιά της θα προκαλούσε μεγάλη ταραχή στους νέους της πόλης. Η κυρά επέμενε να πάμε κατευθείαν στο σπίτι του σύζυγου της, μόλις η δύο και εγώ φτάναμε στην Αθήνα. Θα αναλάμβανε να μας βρει δουλειά και να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή μας. Ένας υπηρέτης θα μας περίμενε στις τριάσιας πύλες. Όποιον και να ρωτούσαμε θα μας έλεγε που μένει. Βαδίζαμε με δυσκολία εκείνη την τελευταία τέλειωτη ημέρα. Πάνω στις άμαξες διαβάζαμε τώρα τις λέξεις «φάλιρο» και «αθήνα», γραμμένες βιαστικά πάνω στις ταινίες προορισμού των στριμωγμένων αμφορέων με το κρασί και των γεμάτων με μπορεύματα κρατήρων. Η προφορά γινόταν τώρα αττική. Σταματήσαμε να χαζέψουμε μια ομάδα του υπηκού των Αθηνών που έκανε τη βόλτα της. Τέσσερις ναυτικοί μας προσπέρασαν, ο καθένας με το κουπί του στον ώμο κουβαλώντας το σκηνί και το μαξιλάρι του. Έτσι θα ήμουν σε λίγο κι εγώ. Πάνω στα βουνά, εγώ και οι δύο μάχοι, κοιμόμαστε αγκαλιά. Όχι ως εραστές, αλλά για να ζεστηνόμαστε. Τα τελευταία βράδια στο δρόμο τη λιγότερη με την κάπα της και κοιμόταν χωριστά. Όταν φτάσαμε στο τρίστρατο, είχα σταματήσει και παρακολουθούσα μια μεταφορική άμαξα που περνούσε ένιωθε τα μάτια της εξαδέλφης μου, καρφωμένα πάνω μου. «Δεν θα έρθεις. Έτσι δεν είναι». Δεν είπα τίποτα. Ήξερε ποιο δρόμο θα έπαιρνα. «Ο βρή αξής. Θα θυμώσει βρη σου», είπε. «Οι δύο και εγώ είχαμε μάθει από τα σκύλια και το κυνήγι να επικοινωνούμε με το βλέμμα. Της είπα δύο με τα μάτια μου. Και την παρακάλεσα να καταλάβει. Θα περνούσε καλά σε αυτή την πόλη». Η ζωή της ως γυναίκας μόλις άρχιζε. Οι σπαρτιάδες ήταν σκληρή μαζί σου, είπε η Διομάχη. Τα σκυλιά τριγύριζαν ανυπόμονα στα πόδια μας. Δεν ήξεραν ακόμη ότι θα χώριζαν κι αυτά. Η Διομάχη πήρε τα χέρια μου στα δικά της. Και δεν θα ξανακοιμηθούμε ποτέ ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, εξάδελφε. Σίγουρα είμαστε παράξενο θέαμα για τους αγρότες και τα χωριατόπεδα που μας προσπερνούσαν. Δεν ήταν συνηθισμένοι στη θέα δύο άγριων παιδιών που αγκαλιάζονταν στην άκρη του δρόμου, με τα τόξα και τα εγχειρίδια τους και τους μαμβίες μπόγο πάνω στη ράχη τους, όπως κάνουν οι ταξιδιώτες. Η δύο πήρε το δρόμο της, κι εγώ το δικό μου. Ήταν 15. Εγώ ήμουν δώδεκα. Πώς από αυτά μοιράστηκα με τον Αλεξανδρό. Τις ώρες που είμαστε στο νερό, δεν ξέρω. Η Αυγή δεν είχε φανερώσει ακόμα το πρόσωπό της όταν τελείωσε. Κρατιόμαστε σφιχτά από ένα ακόντιο που επέπλεε. Με τα βίας μπορούσε να κρατήσει έναν. Και εμείς είμαστε πολύ εξαντλημένοι για να κολυμπήσουμε. Το νερό είχε παγώσει ακόμα πιο πολύ. Τα άκρα μας είχαν πάθει υποθερμία. Άκουσα τον Αλέξανδρο να βύχει και να φτύνει. αγωνιζόταν να βρει δύναμη να μιλήσει. «Πρέπει να αφήσουμε αυτό το ακόντιο. Διαφορετικά θα πεθάνουμε». Προσπάθησα να κοιτάξω προς το βορρά. Διέκρινα μερικές βουνοκορφές, αλλά η ακτή παρέμενε ακόμα αόρατη. Το παγωμένο χέρι του Αλέξανδρου άρπαξε το δικό μου. «Ότι και αν γίνει», ορκίστηκε, «δε θα σε εγκαταλείψω». Παράτησε το ακόντιο. Τον ακολούθησα. Μια ώρα αργότερα σοβιαστήκαμε σαν τον Οδυσσέα σε μια απόκρημνη ακτή, κάτω από μια κορακοφολιά. φωλιά. Ήπιαμε αχόρταγα από το νερό μιας πηγής πανά από ένα βράχο. Ξεπλύναμε τα μαλλιά και τα μάτια μας από το αλάτι. Και γονατίσαμε να ευχαριστήσουμε τους Θεούς για τη σωτηρία μας. Στε μισό πρωινό κοιμόμαστε σαν πεθαμένοι. Σκαρφάλωσα στη φωλιά για αυγά που τα ταρουθήξαμε από το τσόφλι, όρ με τα κουρελιασμένα μας ρούχα. «Σε ευχαριστώ, φίλε μου», είπε ο Αλέξανδρος. «Άπλωσε το χέρι του. Το πήρα. Κι εγώ σε ευχαριστώ. Ο ήλιος βρισκόταν στο ζενίθ του. Οι χιτόνες μας κάτασπρι από το αλάτι είχαν στεγνώσει στις πλάτες μας. «Καιρός να του δίνουμε», είπε ο Αλέξανδρος. «Χάσαμε μισή μέρα». Κεφάλαιο ενδέκατο. Η μάχη δόθηκε σε μια άγνοη πεδιάδα δυτικά της πόλης του Αντιρίου, μέσα σε ένα καταιγισμό από βέλη που εκτοξεύονταν από την παραλία και κάτω από τα τείχη του φρουρίου. Ένας ξεροπόταμος, ο Ακάνανθος, διέσχιζε την κοιλάδα χωριζοντάς τη στη μέση. Κάθετας στο ποτάμι προς την πλευρά της θάλασσας, οι κάτοικοι του Αντιρίου είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο τείχος. Απότομα βουνά προφύλασαν προς τα αριστερά τον εχθρό. Ένα τμήμα της πεδιάδας που συνόρευε με το τείχος, είχε μετατραπεί σε νεκροταφείο πλοίων. Κατεστραμμένα σκάφη έπιαναν κάθε γωνιά και έφταναν μέχρι τη μέση της κοιλάδας ανάμεσα σε ετοιμόρροπες ψαροκαλίδες και βρώμικους ορούς ναυαγίων. Σμήν γλάρων πετούσαν από πάνω τους κούζοντας. Ακόμη, ο εχθρός είχε σκορπίσει βότσελα και κομμάτια ξύλου που είχε ξεβράσει η θάλασσα, για να μην είναι ίσιο το έδαφος από όπου θα προέλαυναν ο Λεωνίδας και οι του. τους πλευρά, του αντιπάλου, ήταν καθαρισμένη και λεία, σαν διδασκαλική έδρα. Όταν ο Αλεξανδρος και εγώ φτάσαμε τρέχοντας λαχανιασμένοι και αργοπορημένοι, οι σκυρίτες μόλις είχαν παραδώσει στις φλόγες το σκουπιδότοπο του εχθρού. Οι στρατι ήταν παραταγμένοι σε απόσταση τεσσάρων σταδίων περίπου, με τεφλεγόμενα φλεγόμενα σαπιοκάραβα ανάμεσά τους. Όλα τα τοπικά εμπορικά πλοία και τα ψαράδικα είχαν τραβηχτεί στην ξηρά, για να μην είναι προσιτά στον εχθρό. Είτε βρίσκονταν λοιπόν στη σιγουριά του αχυρωμένου τμήματος του εγκυροβολίου, είτε κάπου στην παραλία. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τους κυρίτες να πυρπολήσουν τις αποβάθρες και τις αποθήκες του λιμανιού ή να ποτίσουν με νεύτη τα ξύλινα υπόστεγα των πλοίων. Ολόκληρη ακτή είχε παραδοθεί στις φλόγες. Οι υπερασπιστές του αντιρίου, όπως πολύ καλά εγνώριζαν ο Λεωνίδας και οι Σ ήταν πολυτοφύλακες, αγρότες, αγκιοπλάστες και ψαράδες, στρατιώτες μόνο για το καλοκαίρι, όπως ο πατέρας μου. Η καταστροφή του λιμανιού τους είχε σκοπό να τους εκνευρίσει, να παραλύσει τις ικανότητές τους, επειδή δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοια θεάματα και να σημαδέψει τις ασυνήθιστες αισθήσεις τους με τη δυσοσμία και το μαστίγιο της επερχόμενης φαγής. Ήταν πρωί, η ώρα της αγοράς, και είχε σηκωθεί ένα θαλασσινό μελτεμάκι. Μαύροι καπνοί από τα κατεστραμμένα ναυάγια άρχισαν να σκοτεινιάζουν το πεδίο της μάχης. Το κατράμι και οι παρκετίνοι των ξύλων τους φλέγονταν με μανία και φούντωναν από τον αέρα που είχε μετατρέψει τις φωτιές που κρυφόκεγαν στους όρους των σκουπιδιών σε τεράστιες πυρκαγιές. Ο Αλέξανδρος κι εγώ εξασφαλίσαμε πρώτη θέση κατά μήκος της απόκρημνης ακτής, όχι περισσότερο από 200 μέτρα πάνω από την τοποθεσία όπου θα συγκρούονταν οι δύο παραταγμένοι στρατοί. Ο καπνός μας έπνιγε. Σκαρφαλώσαμε στην πλαγιά. Κι άλλοι όμως είχαν διεκδικήσει εκείνο το μέρος πριν από μας. Αγόρια και μεγαλύτεροι άνδρες του αντιρίου, οπλισμένοι με τόξα, σφεντώνες και όπλα βολής, που υποτίθετο ότι θα έριχναν εναντίον των Σπαρτιατών, καθώς θα προέλαβναν. Όμως... Οι κυρίτες καθάρισαν εγκαίρως αυτές τις ελαφρά οπλισμένες δυνάμεις και καμάρωναν από ψηλά τους συμπολεμηστές τους, οι οποίοι θα βάδιζαν όπως πάντα, στην τιμητική τους θέση, στα αριστερά των λακεδαιμονίων. Οι περίοικοι κατέβαλαν τον μπροστινό τμήμα, ότμιμα, αναγκάζοντας τους ακροβολιστές του εχθρού να αποτραβηχτούν προς τα πίσω, αχριστεύοντας έτσι τις φεντόνες και τα βέλη τους, αφού δεν μπορούσαν να βλάψουν το στρατό. Ακριβώς από κάτω, 230 μέτρα μακριά, οι σπαρτιάδες και οι συμ Έπαιρναν τις θέσεις τους στις σειρές τους. Οι βοηθητικοί εξόπλυζαν τους πολεμιστές από την κορυφή σα με τα νύχια, αρχίζοντας με τις βαριές από βοδινό δέρμας που μπορούσαν να περάσουν πάνω από τη φωτιά. Μετά ήταν η σειρά των οριχάλκινων κνημίδων, που οι βοηθοί έδαιναν γύρω από τα καλάμια των ποδιών των αφεντάδων τους, στηριζοντάς τες στο πίσω μέρος του γαστροκνήμιου, λυγίζοντας απλώς το μέτελο. Βλέπαμε καθαρά τον πατέρα του Αλέξανδρου Ολύμπιο. Και τη λευκή γενιάδα του βοηθού του μυριώνει. Τα στρατεύματα έδαιναν κατόπιν ταπόκριφα μέρη τους, μια πράξη που συνοδευόταν από πρόστιχα αστεία, καθώς κάθε πολεμιστής αποχαιρετούσε με επίσημο κοροϊδευτικό τρόπο τον ανδρισμό του και έκανε την προσευχή του, ώστε εκείνος και αυτό να ήταν ακόμη μαζί στο τέλος της ημέρας. Αυτή τη διαδικασία εξοπλισμού για τη μάχη στην οποία οι πολίτες στρατιώτες των άλλων πόλεων εξασκούνταν όχι πάνω από 10 φορές το χρόνο στα νησιάτικα και στα καλοκαιρινά γυμνάσια, οι Σπαρτιάτες την έκαναν και την ξανάκαναν 200, 400, 600 φορές την εποχή των στρατιωτικών ασκήσεων. Οι πενιντάριδες την είχαν κάνει 10.000 φορές. Είχε γίνει δεύτερη φύση τους όπως όταν άλλοι με λάπει ή με άμμο τα μέλη τους πριν από την πάλι. Ή όταν περιποιούνταν τα μακριά μαλλιά τους. Αυτό ετοιμάζονται να κάνουν και τώρα, αφού φόρασαν πρώτα το ημάτιο Απολυνάλι στον κορμό, της Πολάδα και τους οριχάλικους τόρακες, με ιδιαίτερη φροντίδα και επισημότητα, βοηθώντας έναν στον άλλο, σαν ένα σύνταγμα λίμο κοντόρων που ετοιμάζονταν για το χωρό. Η όλη η σκηνή είχε κάτι το εξωπραγματικό, ενώ επικρατούσε μια ατμόσφαιρα γαλήνης και ενοχελικότητας. Τελικά οι άντρες έγραψαν τα όνοματά τους. Ή κάποια διακριτικά πάνω στις κυταλίδες, τα πρόχειρα βραχιόλια από κλαβιά που αποκαλούσαν εισιτήρια. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεχώριζαν τα σώματά τους αν έπεφταν, και ήταν φρικτά παραμορφωμένα για να αναγνωριστούν. Χρησιμοποιούσαν ξύλο, επειδή δεν είχε αξία για να το πάρει ως λάφυρο ο εχθρός. Πίσω από τους συγκεντρωμένους άντρες διαβάζονταν οι Ιωνοί, ασπίδες, περικεφαλαίες, και οι μεταλλλικές αιχμές των ακοντίων 30 πόντι περίπου, γυάλιζαν σαν καθρέφτες. Αστρεφτοκοπούσαν κάτω από τον ήλιο κάνοντας το σχηματισμό να φαντάζει σε μια κολοσία αλλά μηχανή φτιαγμένη όχι τόσο από άνδρες, όσο από ρίχαλκο και σίδερο. Τον αριστεράν σπαρτιάτες και της τεγιάτες πήραν τις θέσεις του στη γραμμή. Πρώτης κηρύτσε στα αριστερά. Δίπλα το σύνταγμα του στεφάνου της Ελασίας. Χιλίλια εκατό περίοικοι οπλίτες. Στα αριστερά των συγκεντρωμένων οι 600 βαριά οπλισμένοι πολεμιστές της τεγ ο Πολύνικο διακρινόταν ανάμεσά τους, με τριάντα σπίδες πλάτος και πέντε βάθους, για να υπερασπίζονται και να πολεμούν γύρω από το βασιλιά. Στα δεξιά των υπέων έπαιρνε τη θέση του το σύνταγμα της Αγριελιάς, 144 στο πλάτος, με το τάγμα του πάνθυρα δίπλα στους υπείς, κατόπιν η κυνηγός, με τον Ολύμπιο στην πρώτη γραμμή, και το Μενελάιο. Στα δεξιά του είχαν ήδη παραταχθεί τα τάγματα του Ηρακλή, Άλλοι 144 καταπλάτος με το διήναι εκεί που διακρινόταν καθαρά επικεφαλής της ενομοθείας των 36 αντρών που τώρα είχαν μοιραστεί σε 4 σειρές ή στίχους από 9 άντρες η κάθε μια, καλύπτοντας τη δεξιά πτέρυγα. Το σύνολο, εκτός από τους οπλισμένους βοηθητικούς που χρησιμεύαν ως εφευρίκης, ήταν πάνω από 4.500 άντρες και εκτείνονταν από πτέρια σε πτέρυγα γύρω στα 600 μέτρα πλάτος. Από τη θέση μας, ο Αλέξανδρος και εγώ βλέπαμε το δέκτον ψηλό και σωματόδης πολεμιστή, άοπλο, φορώντας το λευκό χιτόνα του βοηθού των θυσιών, να οδηγεί γρήγορα. Δύο κατσίκες στο Λεωνίδα που στεκόταν τριγυρισμένος από τους ιερείς της μάχης, μπροστά στη φάλαγγα, έτοιμος για τη θυσία. Χρειάζονταν δύο κατσίκες σε περίπτωση που η πρώτη δεν σφαζόταν όπως έπρεπε. Η στάση των διοικητών και των συγκεντρωμένων πολεμιστών έδειχνε μεγάλη εμερημνησία. Απέναντι τους οι κάτοικοι του Αντιρίου και οι Σιρακούς οι συμμαχοί τους είχαν παρατάξει τις δυνάμεις τους σε πλάτος ίσο με των σπαρτίατων, αλλά σε βάθος έξι επιπλέον ή και περισσότερων ασπίδων. Τα παροπλισμένα σκάφη στον νεκροτεφείο των πλοίων είχαν γίνει στάχτη. Μόνο οι σκελετοί είχαν απομείνει ξερνώντας έναν άσπρο καπνό μέσα στην κοιλάδα. Πιο πέρα οι πέτρες του λιμανιού, και ρίζαν κατά μαυρές έπεφτε πάνω τους στο νερό, ενώ τα καρφιά των καμένων δοκαριών της αποβάθρα προεξήγαν από την επιφάνεια. Σαν επιτυμμίες στήλες. Μια πυκνή στα αυτιά ομίχλιμα άβριζε ότι είχε απομείνει στο μέτωπο της παραλίας. Αν όμως έφερε τον καπνό προς τον εχθρό, στους περατευμένους άντρες που οι δυναμίες τους, τους είχε ήδη εγκαταλείψει, τα γόνατα και οι τους έτρεμαν και λίγυζαν κάτω από το βάρος του οπλισμού τους, στον οποίο δεν είχαν συνηθίσει, ενώ οι καρδιές τους χυροκοπούσαν στα στήθη τους και το αίμα τραγουδούσε στα αυτιά τους. Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς για να καταλάβει την ταραχή τους. Παρατήρησε τις μύθες των κονταριών τους, είπε ο Αλέξανδρος, δείχνοντας τους παραταγμένους αντιπάλους που συνοστίζονταν στις σειρές τους. Κοίτα τους πώς τρέμουν. Ακόμα και τα λοφεία από τα κράνη τους κουνιούνται. Κοίταξε. Στη σπαρτιατική γραμμή το δάσος των σιδεραίνιων αιχμών των ακοντίων υψωνόταν σταθερά σαν φράχτης από δώρατα, κάθε κοντά αριστητό και ευθυγραμμισμένο, εντελώς ίσιο, σαν γεωμετρική γραμμή και χωρί να κουνιάται καθόλου. Το εχθρό απέναντι πήγαινε και ερχόντουσαν. Κανείς εκτός από τους Σειρακουσίους στο κέντρο δεν ήταν στη γραμμή και στη σειρά του. Μερικά κόντια μάλιστα χτυπούσαν πάνω στα γειτονικά τους τρίζοντας δόντια. Ο Αλέξανδρος μέτρησε τα τάγματα στους τοίχους των Σειρακουσίων. Βρήκε ότι ήταν 2.800 ασπίδες και 1.200 με 1.500 μισθοφόροι συν 300 πολυτοφύλακες από την πόλη του Αντιρίου. Ο εχθρός ήταν αριθμητικά ο μισός από τους Σπαρτιάτες. Δεν ήταν αρκετός και ο αντίπαλος το γνώριζε. Και τότε άρχισε ο σάλλαγος. Από τις σειρές του εχθρού, οι πιο γενναίοι ή ίσως οι πιο φοβισμένοι άρχισαν να χτυπούν τις μύτες των κονταριών τους πάνω στα όρυχα λεκινά αφάλωτα σκουτάρια τους. Δημιουργώντας το σαματά της Ανδρίας παντήχησε στη σφιχταγκαλιασμένη από βουνά κοιλάδα. Άλλοι πάλι ενίσχυσαν τούτη την οχλοβοή, τα κοντάρια απειλητικά στον ουρανό, επικαλούμενοι τους θεούς και βγάζοντας κραυγές φοβέρας και θυμού. Ο θόρυβο έγινε τρει φορέ πιο δυνατό. Με τα πέντε, δέκα, καθώ οι πίσω σειρέ και οι πτέρυγες του εχθρού προσθέθηκαν στο χώρο και άρχισαν να φωνάζουν και να χτυπούν τι ασπίδε τους. Πολύ γρήγορα όλοι οι άντρες ήταν παραδομένοι στην κραυγή του πολέμου. Ο διοικητής του προέτεινε το ακόντιό του και ο στρατό τον ακολούθησε. Οι σπαρτιάτες δεν είχαν κάνει καμία κίνηση και δεν είχαν βγάλει τσιμουδιά. Περίμεναν υπομονετικά στους πόρφι στίχους τους χωρί να μορφάζουν ή να είναι σφιγμένοι. Έλεγαν λόγια ήρεμα, ενθαρρυντικά και διασκεδαστικά ο ένας στον άλλο, ενώ έκαναν τις τελευταίες προετοιμασίες που είχαν επαναλάβει εκατοντάδες φορές τα γυμνάσια και εκτελέσει δεκάδες φορές τη μάχη. Ο εχθρός προχωρούσε επιταχύνοντας συνεχώς το βήμα. Τώρα βάβιζε γρήγορα, πλησίαζε με μεγάλα βήματα. Η γραμμή εκτινόταν και άνοιγε στα δεξιά, καθώς οι φοβισμένοι άντρες έμπαιναν στη σκιά της ασπίδας του πολεμιστή που ήταν στα δεξιά τους. Μπορούσε ήδη να δει κανεί τι σειρές του εχθρού να παραπατούν και τη γραμμή να χαλάει, καθώς οι γενναίοι ορμούσαν μπροστά, και τη λίγα έκαναν τα πίσω. Ο Λεονίδας και η Εροίς τέκονταν να στην πρώτη γραμμή. Το ρηχό ποτάμι υπήρχε ακόμα μπροστά στον εχθρό. Οι στρατηγοί του αντιπάλου που περίμεναν να προχωρήσουν πρώτης παρτιάδες είχαν παρατεχθεί έτσι ώστε ο ξεροποταμός να είναι ανάμεσα στους δύο στρατού. Σύμφωνα με το σχέδιο του εχθρού δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η φιδογυριστή κήτη του ποταμού θα χαλούσε τις σειρέ των λακεδαιμονίων και θα τις έκανε τρότες τη στιγμή της επίθεσης. Οι σπαρτιάτε ωστόσο περίμεναν. Από τη στιγμή όμως που άρχισε ο πάταγος οι διοικητέ του εχθρού ήξεραν ότι δεν θα μπορούσε να συγκρατήσουν άλλο τις σειρέ. Έπρεπε να προχωρήσουν όσο τα αίματα των αντρών τους ήταν ξαναμένα. Διαφορετικό πυρετός θα έπεφτε, και μέσα τους θα κυριαρχούσε ο τρόμος. Το ποτάμι τώρα στρεφόταν εναντίον του εχθρού. Οι μπροστινές σειρές κατέβηκαν στην κήτη, απήχαν 460 μέτρα ακόμη από τους παρτιάτες. Όταν ανέβηκαν, η ιδιάτακτη παράταξή τους διασπάστηκε ακόμα πιο πολύ. Τώρα ήταν πάλι σε ομαλό έδαφος, αλλά με τον ποτεμό πίσω τους. Σε περίπτωση άτακτης φυγής σίγουρα θα τα βρίσκαν σκούρα. Ο Λεωνίδας παρακολουθούσε απαθής ανάμεσα στους ιερείς της μάχης και στο δέκτονα με τις κατσίκες του. Ο εχθρός απήχε τώρα γύρω στα 470 μέτρα και επιτάχυνε το βήμα. Οι σπαρτιάτες δεν είχαν ακόμα κουνηθεί. Ο δέκτονας άρπαξε το σκηνί της κατσίκας που ήταν μπροστά του. Τον είδαμε να κοιτάζει φοβισμένος καθώς η παιδιάδα άρχισε να βρώντα από το θόρυβο που έκαναν τα πόδια του εχθρού, ενώ αέρας αντιχούσε από τις φωνές τους, τόσο από το φόβο τους όσο και από το θυμό τους. Ο, Λε... Ο Λεωνίδας ευλόγησε τα σφάγια επικαλούμενος δυνατά την Άρτεμι και τις Μούσες. Μετά διαπέρασε με το μοναδικό σπαθί του το λαιμό τη κατσίκα, ακινητοποιώντα τα πίσω πόδια τη με τα γονατά του, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατούσε το σαγόνι του ζώου προ τα έξω, καθώ η λεπίδα διαπερνούσε το λαιμό του. Δεν, Δεν έμεινε μάτι στην παράταξη που να μην είδε το αίμα να πει και να χύνεται στη γέα. Τιμά να καθώ έπεφτε τι οριχάλκινε του Λεωνίδα και βάφοντας κόκκινα τα πόδια του, με τις δερμάτινες όλες της μάχης. Ο βασιλιάς γύρισε, ενώ το θύμα του Σπαρταρούσε ακόμα να μέσα στα γονατά του προς τους κυρίτες, τους παρτιάτες τους περιοίκους και τους θεγιάτες, που στέκονταν ακίνητοι και σιωπηλοί στις σειρές τους. Τέντωσε το όπλο του πέσταζε ακόμα από το αίμα της ιερής θυσίας, πρώτε προς τα πάνω, στους θεούς, τον οποίον τη βοήθεια τώρα ζητούσε. Μετά ένα γύρο προς το μέρος του εχθρού που προχωρούσε γρήγορα εναντίον τους. Δύο σωτήρα κέρωτα, αντιχθεί σε βροντερή φωνή του που ακούστηκε παρόλη την οχλοβοή, λέ δαιμόνιοι, η σάλπιγγα ήχησε εμπρός. Οι σάλπιγκτές κράτησαν το ρυθμό μέχρι να κάνουν οι άντρες δέκα βήματα και μετά σταμάτησαν απότομα, δίνοντας τις κοιτάλεις στους αυλητές. Οι διαπεραστικές νότες των αυλών τους έσχιζαν το φοβερό σάλαγο, Σαν κραυγεί χιλιάδων μενάδων, ο δέκτονας άρπαξε τη σφαγμένη κατσίκα για τη ζωντανή και έφυγε σαν κυνηγημένους να τρυπώσει ανάμεσα στους τείχους. Οι σπαρτιάτες και οι συμμαχοί τους προχωρούσαν ακολουθώντας το ρυθμό, με τα κόντια ψηλά, ενώ οι γυαλισμένες αιχμές τους άστραφταν στον ήλιο. Τώρα ο αντίπαλος άρχισε την επέλαση. Ο Λεωνίδας, χωρίς βιασύνη ή ανυπομονησία πήγε στη θέση του στην πρώτη γραμμή, καθώς εκείνη προχωρούσε για να τον καλύψει ενώ η πίσπαρέμενα ανακλώνεται στη θέση τους, δεξιά και αριστερά του. Τώρα από τις σειρές των λακεδαιμονίων υψώθηκε ο πεάνας, ο ύμνος στον γάστρο από τέσσερις χιλιάδες στόματα. Στον ανιόντε ρυθμό της δεύτερης στροφής τα κόντια, «Αδελφέ που λάμπη στους ουρανούς, ουρανογέννητε ήρωα» των τριών πρώτων στίχων, από πήραν τη θέση της επίθεσης. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Το δέος και τον δρόμο που προκαλεί στον αντίπαλο, σε κάθε αντίπαλο, αυτή η φαινομενικά απλή χειρονομία που στη Λάκια Δέμονα λέγεται «Καρφώστε το» ή «Το Πεύκο Αναχήρας», τόσο εύκολο να το κάνει στην παρέλαση και τόσο εκπληκτικό κατά από συνθήκες ζωής και θανάτου. Η αλλαγή της θέσης του Ακοντίου εκτελέστηκε με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς φόβο, κανένας άνδρας δεν πήγε προς τα μπρος εκτός ελέγχου, ούτε προς τα πίσω. Από φόβο, κανείς δεν πήγε προς τα δεξιά, στη σκιά της ασπίδας του συμπολεμιστή του. Όλοι στέκονταν σταθεροί και αδιάσπαστοι, σφιχτοδεμένοι σαν δυσφολίδες στα πλευρά ερπετού, με την καρδιά σταματημένη από το δέος, τα μαλλιά όρθια στον αφιέρα. Ενώ δυνατά ρήγη διέτρεχαν το ριζοπλάτι τους, σαν το τεράστιο θεριό που στριμωγμένο από τα σκυλιά, σα σβούρα από τη μάνη τα γυρίζει, μολόρθες τις τρίχες από τη που αν και εξαντλημένος τη δύναμή του αναπαύεται, το φόβο αψηφώντας, έτσι και η χαλκοπόρφυρη φάλαγγα των λακεδαιμονίων, σαν ένας άνθρωπος κινήθηκε, με το μοναδικό της τρόπο να σκοτώνει. Η αριστερή πτέρυγα του έχθρου, ογδόντα άντρες πλάτος, διαλύθηκε πριν ακόμα οι ασπίδες των προμάχων τους πλησιάσουν στα τριάντα βήματα τους παρτιάτες. Μια κραυγή τρόμου βγήκε από το λαιμό του αντιπάλου, τόσο πρωτόγων που πάγωνε το αίμα και στρατοκατάπια τη μάχη ο αχός. Το αριστερό κέρα του εχθρού διασπάστηκε από μέσα. Αυτή πτέρυγα που το πλάτο τη πριν λίγο ήταν 48 ασπίδε έγινε ξαφνικά 30, μετά 20, μετά 10, και τόσο πανικό σάρωνε σα φωτιά που γιγαντώνεται από το δυνατό αέρα, από του τρομοκρατημένου άντρε των άκρων, στο κυρίο σώμα του στρατού. Οι άντρες των τριών πρώτων σειρών που είχαν τραπεί σε φυγή έπεφταν πάνω στους συμπολεμηστές τους που ακολουθούσαν. Η μία σπίδα χτυπούσε πάνω στην άλλη, το ένα κόντιο έπεφται πάνω στο άλλο. Το αποτέλεσμα ήταν μια μάζα κοντιο επεφτε πανω στο αλλο το σάρκες και ορίχαλκο, καθώς οι άντρες φορτωμένοι με τριάντα κιλά ασπίδες και οπλισμό μπερδεύονταν κι έπεφταν εμποδίζοντας έτσι τους συμπολεμηστές τους να προχωρήσουν. Έβλεπες τους τους να ορμούν, φωνάζοντας οργισμένα στους συμπατριώτες τους που είχαν εγκαταλείψει. Όσοι διατηρούσαν ακόμα το κουράγιο τους, παραμέριζαν εκείνους που το είχαν χάσει, φωνάζοντας υπερβολικά και μανιασμένα, ποδοπατώντας τις μπροστινές σειρές, ή πάλι καθώς το θάρρος τους εγκατέλειπε και αυτούς. Τα παρατούσαν και έτρεχαν να σώσουν το τομάρι τους, τη στιγμή που η σύγχυση είχε κορυφωθεί από τη μεριά του εχθρού, η δεξιά πτέρυγα των σπαρτίατων έπεσε πάνω τους. Τώρα και οι πιο γενναίοι έσπασαν. Γιατί ένας Πρέπει να πεθαίνει όταν δεξιά και αριστερά του μπροστά και πίσω του οι συντροφοί του τον εγκαταλείπουν. Ασπίδες πετύονται να κόντει εξφενδονίζονταν άγρια στο έδαφος. Μισή χιλιάδα άντρες το είχε βάλει στα πόδια και έτρεχε τρομαγμένη. Εκείνη τη στιγμή το κέντρο και η δεξιά πτέρυγα της εχθρικής γραμμής συγκρούστηκαν με το κυρίο σώμα των Σπαρτιατών. Εκείνος ο πάταγος που τόσο καλά γνώριζαν όλοι οι πολεμιστές αλλά που ο Αλέξανδρος και τα νεανικά αυτιά μου δεν είχαν ποτέ μα τα ακούσει. Ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης του οθισμού. Κάποτε στην πατρίδα, όταν ήμουν μικρός, ο Βρίαξης κι εγώ, είχαμε βοηθήσει το γειτονά μας Πιερίο να αναβάλει σε άλλη θέση τρεις από τις κολλημένες ξύλινες κυψέλες του. Καθώς πηγαίναμε την κυψέλη στη νέα της θέση, κάποιο το πόδι γλίστρισε. Η κυψέλη έπεσε, και τότε μέσα από το κλειστό κυβότιο που καταφέραμε να πιάσουμε ωστόσο, Δημιουργήθηκε ένας φοβερός αχός, που δεν έμοιαζε μήτε με ουρλιαχτό, μήτε με κραυγή, βρυχηθμό ή μουγκριτό. Ήταν ένας συνεχής θόρυβος από το πουθενά. Μια παλώμενη οργή και λαχτάρα για φόνο που έβγαινε όχι από τον εγκέφαλο ή την καρδιά, αλλά από τα κελιά της κερίθρας, από τις μέλισσες που ζούσαν στις κυψέλε, Ο ίδιος ακριβός αχός, εκατό, 100, χίλιε φορές πιο δυνατός, υψώθηκε τώρα. Απόρεια της σύγκρουσης των αντρών και των όπλων σε όλη την κοιλάδα. Τώρα καταλάβαινα τη φράση του ποιητή, ο μήλος του Άρη, και ένιωσα στο πετσί μου γιατί οι παρθιάτες μιλούσαν για τον πόλεμο, σαν να ήταν δουλειά. Ένιωσα τα νύχια του Αλεξάνδρου να βυθίζονται στο χέρι μου. Βλέπεις τον πατέρα μου. Βλέπεις το Δινέκη. Ο Δινέκης κυνηγούσε εκείνους που είχαν τραπεί σε φυγή ακριβώς από κάτω μας. Βλέπαμε πολύ καλά το λοξόλο του. Τη βούρτσα του στα δεξιά του Ηρακλή. Στην πρώτη γραμμή της τρίτης ενωμοτίας, και ενώ στις σειρές του εχθρού επικρετούσε το χάος, εκείνες των Σπαρτίατων παρέμεναν άθικτες και ενωμένες. Η πρώτη γραμμή δεν είχε πέσει. Με μανία πάνω στους αντιπάλους πέτρεχαν σαν άγροι, ούτε προχωρούσε όμως με την αδιάφορη ακρίβεια των παρελάσεων. Μάλλον ορμούσαν ενωμένοι, σαν μια σειρά πολεμικών πλοίων που να εμβολήσουν. Μέχρι τώρα δεν είχα καταλάβει πόσο πιο μακριά από τι ενισχυμένε οριχάλκινες ασπίδες των προμάχων το δολοφονικό σίδερο των ακοντίων τους μπορούσε να φτάσει. Τρυπούσαν και χτυπούσαν από ψηλά, οδηγημένα με όλη τη δύναμη του δεξιού βραχίωνα και του ώμου πάνω από το στεφάνι της ασπίδας. Τα κόντια όχι μόνο της πρώτης σειράς αλλά και της δεύτερης και της τρίτης ακόμα εκτείνονταν πάνω από τους ώμους των συμπολεμιστών τους για να σχηματίσουν μια αλωνιστική μηχανή που προχωρούσε σαν ένα δολοφονικό τείχος. Καθώς η αιγέλη των λύκων ρίχνει κάτω το ελάφι που τρέχει να σωθεί, έτσι ακριβώς έπεφταν και οι σπαρτιάτες πάνω στους υπερασπιστές του αντιρίου, όχι με λύσα και οργή, στραβώνοντας τα χείλη και δείχνοντας τα δόντια, αλλά σαν ψυχρεμιλιστές που χρησιμοποιούν το τσάλι με τη σιωπηλή συνοχή της φωνικής αιγέλης και τη δολοφονική επιτιδιότητα του κυνηγού, ο δυηναίκης τους ανάγκασε να αλλάξουν κατεύθυνση, οδήγησε την ενομοτεία του έτσι ώστε να χτυπήσει τον εχθρό από το πλάι. Χάθηκαν στον καπνό τώρα, αδύνατο πια να δει κανείς. Ήταν τόσης σκόνης που σηκώνατε από τα πόδια των αντρών έτσι όπως έτρεχαν και να κατεβόταν με τον καπνό των φλεγόμενων σαπιοκάραβων, που ολόκληρη παιδιά δέμοιαζε να έχει πάρει φωτιά, και από τούτο το πνηγυρό σύννεφος υψωνόταν εκείνος ο ήχος, εκείνος ο τρομερός αδιευκρίνιστός ήχος. Νιώθαμε μάλλον Παρά διακρίναμε το λόγο του Ηρακλή, ακριβώς από κάτω μας, όπου η σκόνη και ο καπνός ήταν πυκνότερα. Κυνηγούσαν την αριστερή πτέρυγα του έχθρου. Οι μπροστινές σειρές είχαν αναλάβει να καθαρίσουν όλους τους άτυχους μπάσταρδους που είχαν πέσει κάτω, είχαν ποδοπατηθεί, ή που τα πανικόβλητα πόδια τους δεν είχαν τη δύναμη να τους απομακρύνουν αρκετά γρήγορα και να γλιτώσουν τη σφαγή. Στο κέντρο και στα δεξιά, κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής, οι Σπαρτιάτες και οι Συριακούς Ήοι πολεμούσαν ασπίδα με ασπίδα, κράνος με κράνος. Μέσα σε εκείνη τη δίνη, ελάχιστα μπορούσαμε να δούμε. Μόνο μερικές φευγαλές σκηνές, κυρίως των πίσω στίχων που είχαν 8 αντρών από την πλευρά των Λακεδαιμονίων, 12 και 16 από των Συριακουσίων, καθώς πίεζαν τον ομφαλό της ασπίδας τους που είχε τρία πόδια πλάτος. Στην πλάτη του άνδρα που ήταν μπρος τους, στη γραμμή, και να σηκώνονταν και χαμήλωναν και έσπρωχναν μόλοι τους τη δύναμη, Οι όλες των γνημίδων τους έσκευαν χαντάκια στην πεδιάδα και έστέλναν ακόμα πιο πολύ σκόνη στην ήδη πνιγυρή ατμόσφαιρα. Ήταν αδύνατο να διακρίνει κανείς άνθρωπο πια, ακόμα και μονάδες. Το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν τον μπρος πίσω των περατάξεων και να ακούμα διάκοπα εκείνο το φοβερό αχό που σου έκοβε το αίμα. Σαν την πλημμύρα που κατεβαίνει από τα βουνά και το υδάτινο τείχος της με πάταγος τα ξεροπόταμα ορμάει, τα στην πέτρα στηριγμένα δοκάρια του φράγματος τσακίζοντα, που από χέρι ανθρώπου έχει φτιαχτεί, έτσι όρμησε και η γραμμή των Σπαρτιατών στο κυρίο σώμα των Συρακουσίων. Το κυρίως φράγμα, τεμελιωμένο τόσο γερά ενάντια στην πλημμύρα, όσο φόβος και η προνοητικότητα μπορούν να επινοήσουν, μοιάζει να έχει τη ρίζα του βαθιά, και να κρατάει, να έχει τη δύναμή του φυτεμένη περήφανα στη γη. Και ώρα πολύ σημάδια υποχώρηση να μην φανερώνει. Κι έπειτα μπροστά στα μάτια του φυτευτή που μ' αγωνία παρακολουθεί. Μια φουσκονεριά, ένα βαθιά μπηγμένο πάσαλο αρχίζει να ανατρέπει. Άλλη μια πέτρινη επένδυση υποσκάπτει. Σε κάθε τμήμα της ρογμής το βάρος και δύναμη του ορμητικού κύματος ακατανίκητα γίνονται. Κι έτσι, το κύμα όλο και πιο βαθιά σφυροκοπά. και σκάβει. Το χάσμα μεγαλώνει εξερευνώντας το κάθε φορά με τη βία ηρωή του. Τώρα το φράγμα που είσα με ένα χέρι φαρδός είχε ανοίξει, πιο σχίζεται και πιο πολύ βαθαίνει. Ο απίστευτος όγκος του νερού τόνει μολύβιο ένας πάνω στον άλλο. Ο βάρος του προσθέτει στην ασυγκράτητη πλημμύρα από όλο και φουσκώνει. Σ' όλο το μήκος του αναχώματος που το νερό κιλάει αναμεσά του, κομμάτια γη συντρίβονται από τη δίνη του χυμάρου που αφροκοπά παρασυρμένα. Έτσι ακριβώς το κέντρο των Σιρακουσίων χτυπιόταν και σφυροκοπιόταν από τον τεγιατόν το βαρύ πεζικό. Τότε λοιπόν ο Βασιλιάς μαζί με τους ηπείς του και τα συγκεντρωμένα τάγματα της Άγριελιάς στο ξεπλούδισμα και το γκρέμισμα αρχίσαν. Οι σκυρίδες είχαν πάρει στο κατόπι δεξί του εχθρού από τα αριστερά τα τάγματα του Ηρακλή κυκλώσαν απ' τα πλάγια των εχθρώ. Κάθε σειρακούσιος που κάλυπτε την πτέρυγα αναγκάστηκε να γυρίζει σαν τη ρόδα για να υπερασπίζεται την αφύλαχτη πλευρά του, που σήμαινε άλλη μια υποχώρηση μπροστά στο μέτωπο των Σπαρτιατών που προχωρούσε. Ο αχός της κληρισμάχης μάχης φάνηκε να μεγαλώνει για μια στιγμή. Έπειτα ακολούθησε νεκρική σιγή καθώς οι απελπισμένοι άντρες είχαν αντλήσει Κάθε απόθεμα σύνης από τα εξουθενωμένα τους μέλη. Μια αιωνιότητα πέρασε θερίς ώσπου τα στήθη να πάρουν μια ανάσα, και έπειτα με τον ίδιο ρωστιμένο θόρυβο του ορεινού υδροφράχτη καθώς υποχωρεί ανίκανος να αντισταθεί στην επιθετικότητα του χυμάρου η γραμμή των σειρακουσίων. ράγησε κι έσπασε. Τώρα μέσα στη σκόνη και στη φωτιά της παιδιάδας άρχισε η σφαγή. Μια κραυγή... Ανάμικτη από χαρά και δέο ξέφυγε από τα λαιρίγκια των πορφίρων Χίτωνων Σπαρτιάτων, η πίσω γκρεμμή των Σιρακουσίων έπεσε. Άρχισε να υποχωρεί. Όχι άτακτα όμως και με φασαρία όπως των συμμάχων τους, των κατοίκων του Αντιρίου, αλλά πειθαρχημένα κατά ομάδες που συγκρατούσαν ακόμα οι αξιωματικοί τους. Ή κάθε γενναίος άντρας που είχε αναλάβει από μόνος του χρέη αξιωματικού, διατηρώντας τις ασπίδες τους μπροστά και στα μετόπισθεν του στίχου καθώς υποχωρούσαν. Οι μπροστά οι άντρες των Πέντε Πρώτων Συρών ήταν η αφρόκρεμα της πόλης σε ταχύτητα και δύναμη. Κανείς εκτός από τους αξιωματικούς δεν ξεπερνούσε τα 25 χρόνια. Πολύ όπως ο Πολínicoς που πολεμούσε μπροστά με τους υπόλοιπους ηπείς. Ήταν δρομής των Ολυμπιακών και κάτι σαν Ολυμπιακός θεσμός, τόσες φορές που είχαν στεφθεί Ολυμπιονίκες ενώπιον των Θεών. Αυτοί λοιπόν Ελεύθεροι από το Λεονίδα και οδηγημένοι από τον πόθο τους για δόξα, αποφάσισαν να περάσουν από το ατσάλι τους ηρακουσίους που υποχωρούσαν, όταν οι σαλπιγκτές φύστηξαν τις σαλπιγκές τους και το διαπεραστικό βουητό τους σε το κάλεσμα να πάψει η σφαγή και το πλέον άπειρο μάτι μπορούσε να διαβάσει το πεδίο της μάχης σαν βιβλίο. Εκεί στα δεξιά των Σπαρτιατών, όπου το τάγμα του Ηρακλή είχε καταδιώξει τους κατοίκους του Αντιρίου, έβλεπε κανείς το χορτάρι ενέπευτο και το πεδίο της μάχης πέρας παρμένο μασπίδες και κράνη, ακόντια, ακόμα και θώρα και στην άκρη από τον εχθρό που υποχωρούσε άτακτα. Πτώματα υπήρχαν εδώ και εκεί μπρούμητα με τα επέσχυντα τραύματα του θανάτους, τις γυρισμένες κατά τη φυγή πλάτες τους. Στα δεξιά, όπου τα δυνατότερα στρατεύματα του εχθρού είχαν κρατήσει πιο πολύ ενάντια στους Κυρίτες, το μακελιό ήταν μεγαλύτερο, το χορτάρι άγρια αποδοπατημένο. Κατά μήκος του τείχους, που ο αντίπαλος είχε σηκώσει για να καλύψει το πλευρό του, έβλεπε κανείς ορούς από κατακρεουργημένα κουφάρια, γιατί οι παγιδεύτηκαν από το ίδιο τους το τείχος, και μάταια αγωνίζονταν να σκαρφαλώσουν πάνω. Μετά, το μάτι πήγαινε στο κέντρο που είχε γίνει η σφαγή, εδώ η γη ήταν και γεμάτη ρογμές. Θα ρίσκει χίλια ζεύγη βόδια είχαν εισβάλει πάνω της με τη δύναμη των οπλών τους και το ατσάλι του αλετριού τους που χώνεται βαθιά στη γη. Το χώμα εκεί που τα πόδια των αντιπάλων ανασηκώνονταν και τεντώνονταν διεκδικώντας τη γη ήταν ανασκαμμένο, μαύρο από το κατράμι και το αίμα, σε μια απόσταση που είχε μήκος τριακός μέτρα και πλάτος εκατό. Τα κουφάρια απλώνονταν σαν χαλί πάνω στο έδαφος, σε κάποια μέρη δυο-δυο και τρία μαζί, το ένα πάνω στάλο, Στα μετόπισθεν. Σε όλο το μήκο τη πεδιάδα, όπου είχαν υποχωρήσει οι Σιρακούσιοι και κατά μήκο των όχθεων του ποταμού, μπορούσε να δει κανεί κι άλλα πτώματα, εδώ και εκεί. Δύο ή τρία μαζί. Πέντε και επτά. Τούτοι κατά την υποχώρηση βρίσκονταν σε κλειστού τείχους και σταμάτησαν καταδικασμένοι, όπω τα κάστρα από άμμο μπροστά στην παλήρια. Έπεσαν από τραύματα τιμή, αντιμετωπίζοντα το σπαρτιάτι αντίπαλο, αποκλεισμένοι από το μέτωπο. Ένα ολολιγμό σηκώθηκε από τι πλαγιέ των γυρολόφων. Από που οι αντιριώτες ακροβολιστές παρακολουθούσαν τον αφανισμό των συντρόφων του ενώ από τα τείχη του φρουρίου σύζυγοι και φυγατέρες μυρολογούσαν, όπως οι εκκάβοι και οι ανδρομάχοι, στις επάλξεις του ήλιου. Οι σπαρτιάτες έσυραν τα πτώματα από τους ορούς των σκοτωμένων, αναζητώντας το φίλο ή τον αδελφό που ήταν πληγωμένος και προσκολλημένος ακόμα στη ζωή. Όταν άκουγαν όμως τον βογγητό κάποιου άνδρα του εχθρού, τον αποτε χώνοντάς του τη λεπίδα του ξύφου του στο λαιμό. «Σταματήστε», φώναξε ο Λεωνίδας, και πήγε βιαστικά στους αλπιγκτές για να ηχήσουν το σάλπισμα της παύσης. «Φροντίστε τους. Φροντίστε και τον εχθρό επίσης», φώναξε, και αξιωματικοί μεταβίβασαν τη διαταγή σε όλη τη γραμμή. Αλέξανδρος και εγώ, κουτρουβαλώντας την πλαγιά, είχαμε φτάσει τώρα στην πεδιάδα. «Είμαστε στο πεδίο της μάχης Στάθηκα δύο βήματα πίσω, καθώς το αγόρι έψαχνε με θανατερή αγωνία ανάμεσα στους πληγωμένους πολεμιστές που η σάρκα τους θαρρίσκε και γότεν από το καμίνι της οργής, ενώ η ανάσα τους φαινόταν να εξατμίζεται στον αγέρα. «Πατέρα», φώναξε ο Αλέξανδρος κατατρομαγμένος και τότε, μπροστά του είδε το λοξόλο φύο της περικεφαλαίας του αξιωματικού και μετά τον ίδιο τον Ολύμπιο όρθιο και αλόβητο. Η έκφραση της έκπληξ ήταν σχεδόν κομική όταν είδε το γιο του να τρέχει προς το μέρος του μέσα από εκείνο το μακελιό. Ο άντρας και το αγόρι αγκαλιάστηκαν με λαχτάρα. Τα δάχτυλα του αγοριού έψαχναν το θόρακα και το ύφασμα κάτω από το στέρνο του για να βεβαιωθεί ότι και τα τέσσερα άκρα του ήταν ανέπαθα. Και ότι κάποιες αόρατες ακόμα πληγές δεν έτρεχαν μαύρο αίμα. Ο διναίκης αναδύθηκε από το πλήθος που έψαχνε ακόμη. Ο αλέξανδρος πέταξε στην αγκαλιά του. Είσαι καλά. Μήπως ελάβωσαν. «Κλησίασα κι εγώ. Ο αυτό χειραστεκόταν στεκότανε δίπλα στο δίνα εκεί, με τις βελόνες μανταρίσματος τα χέρια και το πρόσωπο γεμάτο εχθρικό αίμα. Είδα μια ομάδα ανθρώπων να κοιτάζει κάτι. Ανάμεσα στα πόδια τους διέκρινα την κατάκρεουργημένη και εκείνη μορφή του Μυριώνη, του βοηθού του Ολύμπιου. «Τι κάνετε εδώ», ρώτησε ο Ολύμπιος στο γιο του. «Ο τόνος της φωνής του είχε αγρίεψει». Καθώς συνειδητοποίησε τι κίνδυνο είχε διατρέξει το παιδί. Πώς φτάσατε εδώ. Τα άλλα πρόσωπα γύρω μας φανέρωναν την ίδια οργή. Ο Λύμπιος χτύπησε δυνατά το γιό του στο κεφάλι. Τότε το παιδί είδε το μυριώνει. Με μια κραυγή πόνου έπεσε στα γόνατα πάνω στο χώμα. Δίπλα στον ετοιμοθάνατο βοηθητικό. «Κολυμπήσαμε», είπα. «Δέχτηκα μια δυνατή γροθιά. Μετά μια άλλη «Κι άλλοι. Γιατί το περάσατε. Για διασκέδαση. Τι ήρθατε να κάνετε. Να δείτε το θέαμα. Οι άντρες ήταν εξαλή από θυμό. Όπως έπρεπε να είναι. Ο Αλέξανδρος που δεν άκουγε, προσιλωμένος καθώς ήταν στο Μυριώνη, γονάτισε πάνω από τον άντρα που κοίτονταν ανάσκελα ανάμεσα σε δυο πολεμιστές. Το ακάλυπτο κεφάλι του ακουμπούσε πάνω σε μια σπίδα και η πυκνή άσπρη γενιάδα του... Ήταν λερωμένη από πηγμένο αίμα μίξα και σάλια. Ο Μυριόνης ως βοηθητικός δεν είχε θώρα κανε να προφυλάσσει το στήθος του. Είχε δεχτεί ένα κόντιο από τους ηρακουσίους, κατευθείαν στο κόκκαλο του στέρν. Η πληγή που έτρεχε ακόμα είχε σχηματίσει στην κοιλότητά του μια κόκκινη λίμνη. Ο χιτώνας του είχε μαζευτεί προς τα πάνω και ήταν πωτισμένος από το σκούρο πυγμένο αίμα. Ακούγαμε το σφύριγμα του αέρα... Μέσα από τα σακατεμένα του πνευμόνια που αγωνίζονται να εισπνεύσουν και ξέπνεαν αίμα, αντί για αέρα. Τι έκανε στη γραμμή. Η φωνή του Αλέξανδρου ήταν ραγισμένη από τη θλίψη καθώς ρωτούσε τους συγκεντρωμένους πολεμιστές. Υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να είναι εδώ. Το αγόρι σε νερό. Κομιστή; φώναξε ξανά και ξανά. Έσκισε το χιτόνα του. Δίπλωσε το λινό ύφασμα και το πίεσε πάνω στο σακατεμένο στέρνο του πληγωμένου φίλου του. Γιατί δεν του δένετε το τραύμα, ακούστηκε να λέει η νεανική φωνή του στους άνδρες που βρίσκονταν ολόγυρα και παρακολουθούσαν με ύφο σοβαρό. Πεθαίνει. Δεν βλέπετε ότι πεθαίνει. Φώναξε πάλι να φέρουν νερό, αλλά κανείς δεν ήρθε. Οι άνδρες ήξεραν το γιατί. Και τώρα καθώς τον έβλεπε, το κατάλαβε και ο Αλέξανδρος, όπως το γνώριζε ήδη και ο Μυριώνης, ένα βήμα ακόμα και θα περάσω στην άλλη μεριά του ποταμού, μικρό μου παλιά νηψούδι, είπε με δυσκολία ο πρώην Πολεμιστής. Το φως της ζωής έσβινε γρήγορα από τα μάτια του Πολεμιστή. Όπως έχω πει, δεν ήταν από τη Σπάρτη, αλλά από την Ποτίδεα, αξιωματικός στην πατρίδα του που είχε πιαστεί εχμάλωτος πριν από πολύ καιρό, και δεν το επέτρεψαν ποτέ να ξαναδεί το σπίτι του. Με μια προσπάθεια που σ' έφερνε δάκρυα στα μάτια, ο Μυριώνης βρήκε τη δύναμη να σηκώσει το μαύρο από τα αίματα χέρι του και να το βάλει πάνω στου παιδιού, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο άνδρας που ξεψυχούσε παρηγορούσε το ζωντανό έφηβο. «Δεν υπάρχει καλύτερος θάνατος από αυτόν», είπα να βαριά. Σε πάω στην πατρίδα», ορκίστηκε ο Αλέξανδρος. «Μα τους θεούς, θα κουβαλήσω εγώ ίδιος τα κοκαλά σου». Ο Λύμπιος γονάτισε κι αυτός και πήρε το χέρι του βοηθού του στο δικό του. «Πες το και έγινε παλιόφυλλε. Οι Σπαρτιάτες θα σε πάνε εκεί. Ο γέροντας προσπάθησε να μιλήσει, αλλά οι φωνητικές χορδές του δεν τον υπάκουαν. Προσπάθησε αδύναμα να σηκώσει το κεφάλι. Ο Αλέξανδρος τον εμπόδισε. Μετά άπαλα πέρασε το χέρι του κάτω από τον αφιένα του γέροντα και τον ανασήκωσε. Ο Μυριώνης κοίταξε μπροστά του και πλέγει όσο πανάμεσα στο ανασκαμμένο και υγρό χορτάρι διακρίνονται οι κόκκινοι μανδύες των άλλων σκοτωμένων πολεμιστών. Γύρω από τον καθένα του ήταν συγκεντρωμένοι μερικοί σύντροφοι και σύμπολεμιστές. Μετά με μια προσπάθεια που φαινόταν εξαντλεί όσοι δύναμη του είχε μίλησε. Όπου τα φουν αυτοί, εκεί να και μένα. Εδώ είναι η πατρίδα μου. Τίποτε άλλο δεν ζητώ. Ο Λύμπιος ορκίστηκε. Ο Αλέξανδρος, φιλώντα το μέτωπο του Μυριώνη, επανέλαβε τον όρκο.